Λοιπόν, Άδωνη, Βορείδη, Ηλιόπουλο, Κασιδιάρη, αυτό ο κατάλογο με του φασίστες είναι πολύ μακρύ. Πολύ. Έχουμε, έχουμε και το θείο Τράγκα το πρωί που έχει βάλει τα πλυντήρια. μιλέ τέτοια. Έμαθα, λέει, ότι ακούσαν στο Sky Hitler το θείο από το Auschwitz που είπαμε εμεί. Ναι. Και επηρεάστηκαν τόσο που θα αλλάξουν και τα συνθήματά του εκεί. Ναι, ναι, και εγώ αυτό το. Το κεντρικό σύνθημα θα το κάνουν όλοι οι να Ναζί μπορούμε. <laughs> έτσι μπορούμε, έτσι. Καλησπέρα σα. Γεια σας. Πολλά χρυσό ανέστη. Τώρα? Και από, όχι μόνο τώρα και για 40 ακόμα. Και για περίπου 30-25 μέρε ακόμα ίσω. Α, α παππ, πα, είναι αυτή η προσευχή που λέμε στα σχολεία ή άλλοι, ε. Δεν πειράζει. Πώ πάει, θυμάστε. Ε, ε. Ε. Σα εύχομαι ότι καλύτερο με υγεία. Να κάνω βέβαια μια ερώτηση, θέλω. Ένα πατέντι μόνο μάθαμε μια ζωή από τα θρησκευτικά. Και αυτό μα το αλλάζουν 40 μέρε κάθε χρονιά. Τέλο πάντων, τι θες, τι ήθελε. Τι έγινε, μη μιλά πάνω μου. Δεν ακουγόμαστε και δύο, τι ήθελε. Εντάξει, αγορημίδα, μη συνομιλήσουμε. Δεν Μπορώ. Αν δεν πάρω χάπι, με έξαλλη. Δεν το έχει ανάγκη. Λοιπόν, να, να ρωτήσω το εξή: Άφησα σε κοινόχρηστο χώρο στην εργασία μου το δεύτερο τόμο από το βιβλίο των ποντίων και το έχασα. Πολύ ευγενικά Είναι... το λε ότι διάβαζε του πόντιου στο χέσιμο. Ότι άφησα σε Είναι... κοινόχρηστο Είναι... χώρο. Είναι... Πολύ μ' αρέσει. Είναι... Και τι έγινε Είναι... στον κοινόχρηστο χώρο, Μήπω Είναι... έπεσε μέσα στο καζανάκι και βράχηκε. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Αυτά το κάποιο του άρεσε. Αλλά το... μ' αρέσει γιατί σε κομψή. <Σε> λοιπόν, έλα από εδώ να το πάρει. Τι να σου πω. Αν σε δισκύλια με το πάσο σου. Άμα δεν έχει πρόβλημα, έλα το γρηγορότερα. Ναι. Ε, αυτό το γύριο πάντζα συγγενεί σου δεν είναι, τι περιμένεις Γιατί δεν συγγενεί μου, Πάντο ο τάξη ο δεν είναι, κύριε. Αποστολή. Ναι. Σε πέτυχα. Έτσι φαίνεται. Ε, λοιπόν, Μαρία από Βρυξέλλε είχα ξαναπάρει. Από ο... Ναι Δεν μου έστειλε μια φωτογραφία όσο τις τι να βλέπω. Αχ, Ο καιρό είναι χάλια, ενώ είσαι μια χαρά. Σύν δεν ήσουν να χάλια, ο καιρό ήταν χάλια. Άσε μα. Άμα δεν ήσουν χάλια, θα είχε στείλει. Κατάλαβα, τι θε. <Τι είχα>, <κάτι> πάω σα θε. Πάω Σαββατοκύριακο για να ξε, ξεδώσω λίγο. <σχι> τι έκανε? <είχανες>? Πάω στο Σαββατοκύριακο για να ξεδώσει. Έχει λίγο. Πας... Να δω λίγο ήλιο βασικά. Τι ήλιο, παιδί μου, για να ξεδώσει. Κατάλαβα. Πα να φουτύξει μέσα στο οθουμανικό. Το πιασα. Καλό γλέντι, δεν πειράζει. Ήθελα να σου πω βασικά ότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε πάει σε ένα θέατρο με άλλου. 30. Έλα ρε, τι μου λε και. Ε, ναι, αυτό. Ποιο, το θέατρο λε... τη Βρυξέλλα που λέμε. <laughs> τι θε. Ναι, όχι. Το βα... Μάρξ, τι... φαντάσου. Ε, έχει και θέατρο <laughs> για τον Μάρξ εδώ, λέμε. Είναι Άρα... για την εκτροπή του Μάρξ σήμερα και λοιπά. Πήγαμε να δούμε ένα τέτοιο τέλο πάντων. Και λε... ποια παράσταση ανέβηκε το κουκουρούκου Μάρξ. <laughs> Δεν ανέχω, σταμάτα. Αυτά τα αστεία που μόνο στο εξωτερικό. Πε μου. Ε, λοιπόν, εκεί που περπατούσαμε και λέγαμε όλα αυτά για τι εβεργίε και τον Μάρξ Ποιο βλέπουμε μπροστά μα. Το Μάρξ τον ίδιο, Φαντάρο. Όχι, κάτι τέτοιο αντίθετο, ένα πράγμα. Τι, ναύτι. Δεν το πιστεύαμε. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν υπάρχει από μια Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχω, λε και ύστερα δεν υπάρχει. Τραγούδι μου, λε, τι είναι αυτό. Βασικά είναι πάρα πολύ χοντρό. Είδαμε το σόδωρο μπάγκαλ. Είδαμε αυτό το τεράστιο πράγμα. Τον μπάγκαλ του Βρυξέλλε. Τι έκανε, έβγαλε την κοιλιά του για βόλτα για τουρισμό. Ναι, ναι, για διαβόλτα με δυο άλλους τηλεσπάντων χωρίς μπράβους και λοιπά Και τον βλέπουμε μπροστά μας, δεν εμένα μου πέσα το σαγόνι καταρχήν για το πόσο χοντρός είναι και... Για τον πάγκαλο αλήθεια, τι πιστεύεις ότι είναι πιο σάπιο, το σώμα του ή το μυαλό του Περίμενε και το... αρχίσαμε το κράξιμο ρε, εντάξει Κράξατε τον Θόδωρο τον μπάγκαλο, ας το βιάλο και σ' ακούω τόση ώρα Ότι στην βρήξέ ούτε, ούτε πουθενά, τα σάρματα, τα κουλούρια, όλα και θέλω να το πω, αμά πει ποτέ ότι του χωρί μπράβου ούτε τι δεξέλε χωρί ο Πάγκαλος. Αυτά. Γιατί αν είχε να <laughs> <laughs> το κράσατε. Του είπε ο φίλο μου, κάνε μου μήνυση, Γιατί έχει μόνο τον τύπο από τη που τον πήρα στο τμήμα και τον κρατούσανε. Γιατί είπε τον Πάγκαλο <laughs> μα, <«Εμείς laughs> του πούμε, πιστεύω, χωράει, ο, ο δεν ο το Δεν τον ξέρουν, Ή θα το <laughs> <laughs> Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Ε, ακούω τώρα για, τη, για τους αυτούς του παλίτε αυτού του, του, του Κοτσαβά και του άλλου που από το, το λαμπάκι. Και μου θυμίζει πολύ αυτό τι επιχειρήσει τη ΝΕΚΑΒΕΝΤΕ στην Ανατολική Ευρώπη. Οι δικτατορίε αυτά έχουν. Το καλό είναι ότι οι δημοκρατίε δεν τα έχουν. Ναι, γι' αυτό οι δημοκρατίε δεν τα έχουν. Οι δικτατορίε τα, <laughs> τα έχουν, ναι. <laughs> οι δημοκρατίε <laughs> ευτυχώ που δεν τα έχουν. Μόλι τώρα άφησα στο ράδιο μία τρελή που σε πήρε. Ε, όχι τρελή σε μένα. Τέλο πάντων, μία. Α. Ωραία, εντάξει, Λοιπόν, μία που έλεγε την Κρυσίνα βγήκε και σε μία με ένα τι ήταν. Ρε πάει καλά ο κόσμο ή τη βάλατε εσεί να πάρει. Γιατί αυτή είστε. Γιατί παραξενεύεσαι. Δίπλα σου τώρα αυτή που περιμένει στο λεωφορείο είναι μια τέτοια. Μη σοκάρεσαι. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τέτοιοι γαμμένοι άνθρωποι. Ε, παιδιά, ξυπνήσουνε ρε. Κάνε κάτι, βάλε. Κάνε κάτι. Πιέζει γυμνό έξω, ρε παιδάκι. Κάνε κάτι. Εγώ να βγω γυμνό έξω. Αυτέ να βγουν γυμνέ έξω, όλε. Είναι δυνατό να Τι νοείς, πλάκα κάνεις, τώρα δημιουργούνται αυτοί, τώρα γεννιούνται Ωραία π*** όλα τα ούκα να έχουμε αγαπηθεί σε αυτή τη χώρα Ναι, απλά αργά το κατάλαβες Ναι Σε αποστολή μιλάμε Ναι Περιμένουμε Όχι, μιλάτε τώρα Α, αυξία Μιλάς, εσύ μιλώ κι εγώ Εγώ μιλώ με προσευχές Εγώ μιλώ με προσευχές Μύστερ Αποστολής! Μύστερ Αποστολής! Εμένα! Θες να φωνάξω τον φρούραρχο, ε. τον Άβαρχο και τον Πτέραρχο και τον Νιάρχο! Ότι τελειώνεις σε άρχο! Εγώ φίλεγα ένα γκρίτσο τηλέφωνο. Στο λέω, εμπιστοποιείται. Κατευθείαν! Να σου πω κάτι, η Ακρόπολη πόσα χρόνια είναι. Είναι δυόμισι χρόνια! Δεν ξέρω τι ανέβη και την κειμενική αξία εκεί! Όχι, ρε παιδάκι μου, είναι δυόμισι χρόνια! Α, μπορεί! Στι έχει φάει καιρικά φαινόμενα τα έχει φάει. Ό,τι είδα σήμερα το πρωί που την έβλεπα την πατησίον, στη Βέζη τη είναι. Στην Οκλαγόμα, η Πρεστιπάθανε. Εδώ και χρόνια λέω γιατί φτιάχνουν τα σπίτια από ξύλο. Και βρήκα μια μέρα έναν ε, μηχανικό ελληνοαμερικάνο και μου λέει για δύο λόγου: Κάνουν τα σπίτια από ξύλο. Πρώτον, γιατί είναι φθηνά και δεύτερον, δεν του ενδιαφέρει να τα πάρουν τα παιδιά του. Του ενδιαφέρει να τα φτιάχνουν έτσι φθηνά για να ζήσουν μόνο αυτοί. Σωστό. Πρόσεχε. Ενώ η δική μα ψηφίδα. Σε αυτό που ψήφισαν τα κάνουν για τα παιδιά του ψυφίζανε για να περάσουν καλά μόνο αυτοί. Το ίδιο είμαστε με το κλαχώμα, μην ανησυχία. Εκεί ήρθανε ανμοστρόφιλο φυσικό φαινόμενο, εδώ ήρθε έναμοστυλο πολιτικό φαινόμενο. Λοιπόν, μιλάω τώρα για την εξυπνάδα που έχει αυτό ο αμερικάνικό λαό. Πάντοτε με την ευκαιρία. Μιά και μου έδωσε την αφορμή. Στην οκλαχώμα, έγινε το σύστρικλο, είδε. Ναι. Λιγότερα από 90 πώ ήταν η νεκροί, Είχε μεκρού πολλού. Και παιδιά μέσα. Και... Έχει ακούσει παιδιά ποτέ, παιδιά. ποτέ. Δεν θέλω να συνδέσω το γεγονότα αλλά. Έχει ακούσει ποτέ να γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Κούβα. Όχι. Ούτε στις... Ακούμε στι Νέα, στα Λασ, στι οκλαχώμε, στα, στα Μισίπι, σε όλα αυτά. Πάρεμα. Στην Κούβα γιατί δεν γίνεται τίποτα. Άλλο όσο εκεί, ε. Όχι, στην Αμερική. Όχι να μου απαντήσεις. Θα σου απαντήσει! Γιατί δεν έχουνε σπίτια και πεινάνε, ξέρεις να τα λες. Τώρα πες τα. Α, στο πια. Δεν άδεξα. Στην Αμερική το μόνο που σε βάζει. Ναι, ναι, εκεί δεν είναι Αμερική. Εκεί τι είναι. το Θα πει το δικό σου νομίζεις. Όχι να μου απαντήσεις αυτό. Στην ατζέντα! Λε, ε, λε, ε. Λε, Έθεσα την ατζέντα, δεν ξέρω αν το, το κατάλαβες. Έθεσα την ατζέντα. Ποιο mm. είναι το λέει ο κύριο αγύ... που πάει. Που πάμε, εφορία Αγίου Μητρίου. Εφορία Αγίου Δημητρίου. να να του μιλήσω εγώ που πάει να πληρώσει την εφορία και δίνει το κακό παράδειγμα. Πόσα θα στην εφορία. Τι να εφορία, εφορία. ένα πέρασμα να είναι η εφορία. Πλά, πλά, πλά. Αν δεν πληρώνει, εκεί πέρα θα σε κλείσουνε Δεν έχει τόπου εξορία τώρα. Τόπου εφορία έχει. Θα σε κλείνουν εκεί πέρα όλου του κακοπληρωτέ. Αυτό είχε. ήθελα να σου πω. Χάρηκα πάντω τα μου πει. Πώ έρθει το όνοματάκι σου, Ά, Ά, Τι όνομα είναι αυτό. Πολύ σύνθετο. Έλα, Μεγάλε. Έλα. Κατεπίγουσα έκκληση προ του δημοκρατικού και ευφυεί Έλληνε. Κατεπίγουσα. Για πες Τον Ιούνιο γίνεται νόμο να σου παίρνουν τα όργανα ανεφράσει Για ό,τι θέλουν, χωρί να σε ρωτάνε όπω γινόταν ω τώρα, χωρί να ρωτάνε του δικού σου, αφού πεθάνει ή ένζοη, αφού πεθάνει ή ένζοη, <χω> το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνει, Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άσε που εκεί μπορεί να δώσει τα φίδια π... σου, χωρί και εσύ να του ρωτήσει. Ναι, Πάρ τα. παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Πλάτη. Γιατί είναι σοβαρό, καλέ. Περίμενα, <χω> Α, λοιπόν, αυτό το έχω σημειώσει εδώ και 4-5 μήνε ομαν. Και το ξέχασα και πρέπει τώρα να τρέξω Βέβαια δεν νομίζω να φοράει εμένα τι Για να τρέξει καλέ γιατί Τα δικά μου τα νεφρά τι να τα κάνουνε Για τους νέους για τα παιδιά μου αυτά πρέπει να το φροντίσουμε mm. Ρε εσύ μπορείς λέει μέσα στον Ιούνιο Να κάνεις κάποια δήλωση κάπου κάτι Που να μην έχουν δικαιώμα να το κάνουνε Ρε εσύ τρελός Δηλαδή μα έχουν Μιχαλιολιακέ, κουβέλδε, πάγκαλοι, τουρνάριδε, οι ψηφοφόροι του και θα του δώσουμε και τον εφρό μα. Ξέρω εγώ που θα πάει τον εφρό μου. Ευτό έχω την ευχαίρεια να πω να πάει στον Αποστόλη, στον Καλαμούκι, στον Τζίπρα. Στον Κασιδιάρη, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Για να αποφύγουμε αυτού πρέπει να το κάνουμε. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό Εσύ γιατί να μην έχει λόγο που θα πάει τον εφρό σου. Οι άλλοι έχουν λόγο που θα πάει το αίμα του. Ρε μου, το καταλαβαίνει αυτό. Άς. Να είναι να ψοφήσει α πούμε ο Κασιδιάρη, ο Σαμαρά, ο Πάγκαλο και να πάρει το δικό σου νευρο που έτσι να σου συμβεί τροχαίο και να ζήσει καλό άλλο ο πήγαινε σε παρακαλώ τον άλλο μη να κάνει αυτή την αίτηση, τη δήλωση, τι είναι αυτό Ο Πάγκαλος τι εννοείς να ψοφήσει. Ζη. ζωή το λε αυτό που κάνει ο Πάγκαλος Τι έχει και σημασία Έτσι ζει, καλύτερα στα ραδίκια ανάποδα Πω, πω Ναι Αποστόλη μου Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο που είσαμε εσείς πριν Ακούω να λέει ο διευθυντής Π Ο, ότι το, ποιος, ποιος το, έπει, ποιος το Να λέει ο διευθυντή του ραδιοσταθμού. <χι> ναι, ναι. ναι κατάλαβα. Να λέει ότι κάτω το τηλεφώνησε και το είπε. Γιατί κατηγορούμε, λέει, τη Χρυσή Αυγή που κάνει αιμοδοσία για τους Έλληνε, ενώ λέει το πάμε, κάνει αιμοδοσία. Για του κομμουνιστέ. Αν είναι δυνατόν, το Πάμε κάνει ημοδοσία χρόνια τώρα. Πριν ακόμα η Χρυσή Αυγή μπει στη Βουλή, χρόνια κάνει. Και φαντάζομαι ότι ο δημοσιογράφο το μετέδωσε αφιλτράριστο τελείω, συμφωνώντα κιόλα σε. Λασέ, σε θελοντέ, πηγαίνει στο κέντρο, το ελέγχουνε και το δίνουν σε όποιον έχει ανάγκη και αν είναι και συμβατό. Το ίδιο στους πρέπει στους... να γίνεται και με του φασίστε. Η ίδια διαδικασία. Να δίνουν το αίμα, να το ελέγχουν, να του κάνουν το χατύρι και μετά στα σκουπίδια. Ρε, τι θέλει να πω, κάτι θέλω έτσι, μια και δίνετε λόγο στον κόσμο. Ναι. Αυτό ο κόσμο που προσπαθείτε να ξυπνήσετε, έτσι, έχει την ικανότητα να ξυπνήσει. Είναι ένα κάρτα μαλάκι που ακόμα. Τι να σου πω, πριν κοιμηθεί ξύπνιο, δεν ήταν. Ξέρω εγώ, κοιμισμένοι γεννηθήκανε. Μπορεί. Κοιμισμένοι γεννηθήκανε. Να σου πω κάτι, αυτοί είναι τόσο κότε που πάνε μέσα στο παραγόνο να ψηφίσουν και και ψηφίσουν του μαλάκι. Ακούνε το κοκοένα του λέει την αλήθεια και φάμε και ψηφίσουν τις μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν τίποτα καλά, μας κάνουνε και μας γαμπάνε γιατί αυτό μας αξίζει, γιατί είμαστε κοτάρες και θέλουμε να βγαίνουμε σε κανένα διόφωνα να λέμε καμία μαζί για να πετάξουμε την ατάκα μας και να εσταθούμε ότι για κάτι κάναμε. Ένα κάνουμε μαζί και είμαστε και μα αξίζει όλο αυτό που μας συμβαίνει. Με τον Πογιόπουλο τι έγινε? Τι έγινε? Τον διαγράψαν, έμαθα. Όχι, πώ το μάτι αυτό, αυτό δεν έγινε. Κάτι δεν άκουσα, αλλά διαβά... το τι ακούσε εσύ είναι μεγάλη η ιστορία του. Εντάξει, αλλά μπορεί να είναι ελάκα πληροφορία. Αποκλείται Εντάξει... καλέ, αφού έγκυρο. Όχι, πράσινη υπάρξει... έτσι άκουσα. Δεν ξέρω μπορεί να είναι λάβαση πληροφορία. Πάντω εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ τον γουστάρουμε. Εσύ τον Σύριζα τον γουστάρετε. Τον Σύριζα τον γουστάρετε. Το Σύριζα τον γουστάρουμε γιατί δεν τον γουστάρε. Α γουστάρεται και το ΣΥΡΙΖΑ κάτι άλλο βλέπω τελευταία. Δεν ξέρω. Τι βλέπει σαν λεφτά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι σε ποσό τρέτη φιση. Λίσταυση, όρη.